Kevin, καλησπέρα σας Είναι η εκπομπή Xlibris Και στο μικρόφωνο του σάθμου Ο Mike McGlover, ο Μιχάλης Που θα σας κρατήσω συντροφιά Για το επόμενο δύο Μέχρι τις εφτά το απόγευμα Να είμαστε και πάλι μαζί Μετά μια διακοπή Τι να κάνουμε και αυτά στο ζωντανό ραδιόφωνο Επίζω σήμερα να πάνε όλα καλά Και να απολαύσουμε μαζί την ε, εκπομπή ε, Είναι ένα υπέροχο, κρυωμένο, ή όλους τα δε Κυριακάτικο απόγευμα ε, Είναι η ιδέα μου ή δειλά-δειλά Έχει αρχίσει να τσιμπάει κάτι λεπτάκια η δειλα διλά εχει αρχισει να τσιμπαει κατι λεπτακια ημέρα μερα Εν είναι ένα ε, απόγευμα ενώ, μια παυματενή εκπομπή το Xlibris και νομίζω ότι είναι ο καλύτερο το θέμα που έχουμε τα βιβλία, η ανάγνωση οι αναγνώστες για να χαλαρώσετε ε, τώρα μετά το φαγητό με τον καφέ σας, το ζεστό σας ρόφημα ή και, και το κρύο σας μερικεπμένοι και στα κρύα ρόφιματα ακόμα, δεν έχει σημασία ε, έλατε μαζί μας για να μιλήσουμε για το αγαπημένο μας έχω την ανάγνωση και να ακούσουμε και όμορφη, θέλω να πιστεύω ότι θα αρέσει δηλαδή, ε, μουσική. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα βέβαια σήμερα για όλους του φίλους του Music Heaven, αλλά περισσότερα για αυτό θα σας πω στη συνέχεια το παρόν θα ξεκινήσουμε να ακούμε ε, τα ε, κομμάτια που έχω επιλέξει για σήμερα και ελπίζω ότι θα σας αρέσουν και θα ε, μου γράψετε και τις εντυπώσεις στα ε, μέσα κοινωνικής διεκτύωσης ή φέρετε εδώ στο chat ε, του σταθμού ή στο στούντιο για να συζητήσουμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι για σήμερα. Afton, ένα μελοποιημένο ποίημα του Robert Burns. Και αυτό γιατί σήμερα η εκπομπή με αφορμή την αυριανή ημέρα είπε να πάει σκοτία. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα που την αρχή και τα να καλησπίσουμε του ακροατέ μα. Ε, που μας ακούνε είτε μέσω του Player του Music Heaven είτε μέσω του Live24. Να θυμίσω εδώ ότι μπορείτε να μας ακούτε είτε από τη σύλληλα του σταθμού μέσω του RadioMusicHaven.gr okay. είτε μέσω του Live24 είμαστε στα Web Radios Radio Music Heaven. Και φυσικά θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε με το στούντιο του σταθμού, να επικοινωνήσετε εδώ το με τον παραγωγό και να μεταφέρετε τους ε, προβληματισμού σα στις απόψεις, το. να πείτε να γι'αύρε να να το πούμε έτσι και να... γιατί όχι να έρθετε να συζητήσουμε πως θα τα κάνετε αυτά είτε από το παράθυρο του player που ακούτε θα στείλετε μήνυμα στο σταθμό και θα το δούμε εδώ στο studio είτε μέσω του facebook την εκπομπή το Xlibris έχει όπως και οι περισσότερες εκπομπές του Music Heaven έχει τη δική του σελίδα στο facebook το Xlibris και λοιπόν ε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και να επικοινήσετε με την ε, εκπομπή και ε, το καλύτερο βέβαια είναι να εγγραφείτε γρήγορα και δωρεάν στο site του σταθμού στο Music Heaven και να έρθατε στο chat μας. Εκτός βέβαια από το chat θα έχετε πρόσβαση και σε όλο αυτό το πλούσιο υλικό που έχει συλλέξει, έχει συσσωρεύσει το Music Heaven και σχετίζεται με οτιδήποτε ε, έχει να κάνει με τη μουσική και όχι μόνο, έτσι. Ε, επομένως, ε, σας περιμένουμε εδώ στο Music Heaven να πείτε τη γνώμη σας, να μας ακούσετε και να συζητήσουμε για τις ε, αναγνωστικές σας προτιμήσεις για το Xtreme Reap, είπαμε μια εκπομπή για βιβλιοφιλούς και αναγνώστες. Όχι μόνοι ε, εκπομπή βέβαια, αλλά μια από τις ε, πιστεύω λίγες. Εκπομπέ στο ελληνικό, διαδικτυακό τουλάχιστον ε, ραδιόφωνο. Έφυγα ε, όμω από το θέμα να επανέλθουμε στο Robert Burns. Αύριο, τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, είναι η επέτειο γέννηση του Robert Burns. Ο Robert Burns γεννήθηκε στη Σκωτία, κοντά στο Άιο τη 25 Ανουαίρου του 1759 και δυστυχώς όπως και πολύ ρομπαντικοί ποιητές πέθανε και αυτός ο συνόδελος σε ηλικία 37 ετών. Ορμπρ πιστεύω πιστεύω περισσότεροι που τον ξέρετε, uh, είναι, θεωρείται είναι ο εθνικό ποιητής της uh, Σκωτίας. Έχει γράψει τα ποίηματά του. Στον νομίζω θα με διορθώσετε με κάνω γιατί όπω έχω πει πολλέ φορέ από μικροφόνου, η πίεση δεν είναι το φόρτο μου. Ένα ρομαντικό ποιητή, βέβαια, έκανε πολλή δουλειά και στα παραδοσιακά ποίηματα και τραγούδια τη πατρίδα του, τη Σκωτία, και δούλεψε πολύ πάνω σε αυτά. Ένα παράδειγμα είναι το Flow Gently Sweet After που ακούσαμε, το οποίο έχει. Ε, μελοποιηθεί κιόλα. Ε, και έτσι με αφορμή αυτό το, ε, αυτή την επέτειο σήμερα ε, η μουσική επένδυση της εκπομπής, το κομμάτι που θα είναι όλα που... Σκοτσέζους συνθέτες της κλασικής κατά βάση ε, μουσικής. Ε, πάντα υπάρχουν και πολύ εξωλόγοι σύγχρονοι σκοτσέζοι συνθέτες, αλλά επέλεξα τα πιο κλασικά κομμάτια ε, για την... Ε, βέβαια δεν έχετε κάποια τόσο ιδιαίτερη προτίμηση και δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. Πείτε μας εδώ στο στούντιο τι θα θέλετε και Α, αν είναι εφικτός φυσικά και θα το... Ε, βάλουμε, θα το παίξουμε στον αέρα. Τέλο πάντων, για να συνεχίσουμε με το Robert Burns είναι είπαμε, πολύ δημοφιλής και αύριο διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν και κοινότητες αλλά όχι μόνο, σε ό, όπου υπάρχουν φίλοι της ποιής και του Robert Burns, διοργανώνονται οι λεγόμενες Robert Burns nights με σαφή Υπάρχει ένα σκοτσέζικο θέμα με σκοτσέζικα ποτά, έτσι, το οποίο <laughs> είναι <laughs> πρώτη επιλογή, φαντάζομαι σε αυτά, αλλά και διάφορα που έχουν να κάνουν ε, με τη σκοτία Πριν τον αριθμό ότι ορτάζεται, <laughs> σαφώ και στη σκοτία και από όσο ξέρω ε, και εδώ στη χώρα μα το ε, οργανώνει στην για τους τυχερούς που είναι στην Αθήνα να κάνω λάθος, το The Tasters Club έχει οργανω... οργανώνει για αύριο ε, Robert Burns uh, Night και ε, ε, επομένως όσοι τυχεροί βρεθείτε εκεί θα χαρούμε να ακούσουμε τις υπόψεις μας και αν μα ακούτε, θα συμμετέχετε ή οργανώνετε ή οτιδήποτε άλλο, κάποιο, κάποια αντίστοιχη εκδήλωση, κάποιο event, έλατε εδώ με τους τρόπους επικοινωνίας τους οποίους αναφέραμε ε, προηγουμένως και πείτε μας κι εσείς για το event σας, για το ότι σχεδιάζεται για την αυριανί Robert Burns uh, Night. Είπαμε, ο μεγάλος κοπετσπιτής και όσοι ακόμα πια να αναρωτιέστε ποιο είναι αυτός ε, είναι αυτός που έγραψε το A Red Red Rose ναι, κάποτε πριν από καμία κοσταριά χρόνια μια δεφημίση γεωής και τότε τον έμαθα πινωμένοι όσοι στην Ελλάδα τον έμαθαν ε, τότε τον έμαθαν άξιζα okay. όμως τον κόπο γιατί είναι πράγματι ένα από τους α, θεωρείται ένα από τους καλύτερου ε, ποιητές ε, και τους λύρικους αν μου επιτρέπετε ή διορθώστε με όσοι ξέρετε καλύτερα τα της πίεσης και δεν συμφωνείτε ε, με όσα λέω. Νομίζω όμως ε, αρκετά σας κούρασα με το ε, Robert Burns ε, σκότσετε σύνδεδες λοιπόν ε, σήμερα και θα πάμε τώρα να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας γιατί μετά πρέπει να πούμε και τα, και τα δικά μας τα του Music Heaven. a not at to και ακούσαμε ένα τραγούδι, ένα ε, με για να μου πω λαϊκό τραγούδι ε, The Dumblet Chick από τον Σκοτσάζο συνθέτη George Thomson. και ε, είναι πολύ δημοφιλή αυτά τα τραγούδια τα λαϊκά στη Σκοτία και έτσι και η Σκότη τα μετέφεραν στο, ε, στο ευρύτερο κοινό και είπαμε όχι ε, δεν ακούστηκε προηγουμένω ότι έχουμε ε, στο ε, σήμερα οι μουσικέ συγγνώμη επιλογέ έχουν να κάνουν με το ε, νύχτα του ε, Robert Burns που είναι αύριο Burns, είπαμε και στην Αθήνα το The Tester Club uh, The Tester uh, Club στο, στο, στο V4 bistro, uh, διοργανώνει νύχτα αφιερωμένη στον Robert Burns και uh, δεν ξέρω αν θα παρευρεθείτε, εγώ δυστυχώς πολύ, πολύ θα ήθελα, δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω uh, και έτσι όσοι μπορείτε και πάτε, στείλτε μας ε, υλικό, πέρα από αυτά που στο facebook να δούμε και εμεί τι χάσαμε. Τέλος πάντων βέβαια, ε, να μην ξεχάσω το ε, δικό μας του σταθμού, εννοώ, ε, την εκδήλωση που είναι απόψε. Σήμερα λοιπόν, σε μηνιά μισή ώρα περίπου ε, αρχίζει το όθο live του Music Heaven. Ε, Κυριακή λοιπόν, έφτασε η Κυριακή η και στις 7 το απόγευμα, στη μουσική σκηνή Μεθοδία κάτω στο Βοτανικό ε, θα αρχίσει το live, ένα από τα πολλά live που έχει διοργανώσει το Music Heaven όπου θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε καλλιτέχνες και έχουν συγκεντρωθεί 12 σχήματα σε ένα χώρο που είναι για αυτή τη δουλειά, είναι για live και όσοι θα είστε εκεί σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Είναι ένα μεγάλο event για το Music Heaven. Θα υπάρξει και ηχογράφηση φυσικά του ε, τουλάχιστον για να το ακούσουμε και εμείς που δεν θα καταφέρουμε να παρευρεθούμε και λοιπόν μόλις τελειώσει το, εδώ το εξλήμπρι στις 7 θα ακούσετε, θα συντονιστείτε τι θέλω να πω ε, με το ε, music heaven, με το live το music heaven κάτω στο βοτανικό, στο ε, με, δεν γνωρίζω να τα λέω καλά. <laughs> δεν έχω πάει, τέλο πάντων. Ε, Όμω ε, είναι από τη λένε το παιδί. Είναι πανεύκολο να το βρείτε. Είναι πολύ γνωστό μαγαζί. Ε, Νωρί είναι. Μπορείτε να πάτε να το Πολύ εργαζόμαστε αύριο, αλλά νομίζω είναι σε πολύ φιλική για όλους μας ε, ώρα. Αν είστε λοιπόν είστε στην Αθήνα ε, και είστε φίλοι του Music Heaven και φίλοι της καλή μουσικής, δεν έχετε κανένα λόγο να μην παρευρεθείτε στο live. Ε, θα γνωρίζετε από κοντά και του νίκτές ε, του μουσικού διαγωνισμού που είχε ε, ολοκληρωθεί ε, και έτσι θα γνωρίσετε από εδώ και αυτούς και άλλα ε, σχήματα από ό,τι βλέπω και θα διασκεδάσετε, θα γνωρίσετε και αρκετούς από τους συντελεστές του σταθμού, ο ε, υποφανόμενος προφανώς ε, ε, όχι, δεν θα μπορέσει να είναι είναι λίγο μακριά η Αθήνα, τι να κάνουμε δεν πειράζει ευελπιστό κάποια άλλη στιγμή να σας ε, γνωρίσω Πάμε όμως, εντάξει δεν υπάρχει λόγος να στεγουργιόμαστε, πάμε να ανακριστούμε το επόμενο κομμάτι μας, πάλι από σύμπρομα, από Συνθέτει, συνθέτη, σκοτέχνη, τιμητική τη της, σήμερα στην εκπομπή. μια καδέντσα από τον σκουτσάριο συνθέτη Γιούγιν Ταλμπερτ και για πι πιάνο φυσικά έτσι και επιστρέφουμε εδώ, ελπίζω να άρεσε το κομμάτι αυτό το πιάνο ε, θα με συγκορίστε αν σήμερα δεν έχω πλήρη ε, να το πω έτσι ε, ομοιογένεια στα κομμάτια που θα κοστούν, γιατί το κριτήριο, είπαμε σήμερα, ήταν σκοτσέζι κοτσέζι και ε, δυστυχώς δεν είναι και η πιο γνωστή και δημοφιλής στο διαδίκτυο, επομένως α, ή θα βάζα όλα τα κομμάτια από 2-3, να το πω έτσι, ή αναγκαστικά θα υπάρχει και μια μικρή ανομοιογένεια στα στο είδος στο κομματιό που θα ακούσετε, δεν νομίζω όμως ότι αυτό πειράζει. Καλό είναι να έχουμε ε, ανοιχτά τα αυτιά μας έτσι, και, ναι, και τα μυαλά μας που σχολιάζουν ε, ε, ορισμένοι φίλοι έτσι και ναι, να εξερευνούμε και καινούριους δρόμους και ακούσματα. Τέλος πάντων, να μην ξεφεύγουμε όμως. Ε, βέβαια, εντάξει, δεν ξεφεύγουμε πολύ, γιατί αυτό είναι η ανάγνωση, έτσι. Για να είσαι αυτό που λέμε συνειδητοποιημένος αναγνώστης, πρέπει να είσαι ετοιμασμένος να βγεις από αυτό που λέμε τη βολή σου, το comfort zone που λένε και οι αγγλοσάξονες και να μπορέσεις να να ε, δια, διαβάζεις και πράγματα τα οποία α, δεν σου αρέσουν σε πρώτη αγνάνωση, πράγματα τα οποία θα σε δυσαρεστήσουν και θα σε στενοχωρήσουν. Ε, πράγματι, όταν ε, κανείς μας ανοίγει ένα βιβλίο, δεν μπορεί ε, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές να γνωρίζει αν αυτό που θα διαβάσει θα του αρέσει, αν θα συμφωνεί με αυτά με τις απόψεις ε, που διατυπώνει ο συγγραφέα με τις πράξεις, με του χαρακτήρε των Ηρών, ε, Βέβαια, ε, τη σημερινή μέρα είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι στο παρελθόν να γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το βιβλίο που θα επιλέξουμε κάθε φορά να διαβάσουμε. Αλλά καλό είναι ακόμα και έτσι να... Ε, διατηρούμε ε, ένα στοιχείο εκπληξη να δεχόμαστε να αναζητούμε και να διαβάζουμε και βιβλία που απλώς τα πώς να το πω, τα συναντήσαμε, τα είδαμε κάπου όμως ξένας να το ενδιαφέρον δεν νομίζω ε, ότι είναι καλό για εμάς να υπεραμελύουμε και να ψάχνουμε ε, ε, το καθένα που θα διαβάσουμε. Μετάξτε, όταν κάτι χρειάζεται, επένδυση χρόνου και ο χρόνο είναι δυστυχώ όχι χρήμα. Χρόνο, ο, ο ελεύθερο χρόνο είναι κάτι που όλο ένα και πιο δύσκολα τον α, βρίσκουμε. που υποχρεώσει για τους περισσότερου τρέχουν. Επομένω, καλό είναι να α, α, δίνουμε μια ευκαιρία και σε βιβλία τα οποία με την πρώτη ματιά δεν μας... Μάλλον, όχι, είδαμε την πρώτη ματιά αλλά δεν καθίσαμε να τα ψάξουμε πολύ οδημένα να συμφωνούμε ακριβώς με αυτό που ε, θέλουμε να διαβάσουμε το πολύ πολύ το... το κάνουμε για την εμπειρία όπως λέμε Τέλος αυτόν όταν... ε... Δεν ξέρω για εσάς Πώ πάει το 2016 αναγνωστικά, αλλά τουλάχιστον για εμένα ο Ιαν Μάριος τολμώ να πω ότι ξεκίνησε ικανοποιητικά για να μην πω ε, δυναμικά. Ε, έχω διαβάσει ήδη ε, κάποια ε, βιβλία και προχωράω μέχρι τέλος το τέλο του μήνα. Λογικά τελειώσει και αυτό που ε, διαβάζω τώρα. Βέβαια θα ήθελα να ε, έρθετε κι εσείς ε, εδώ στο σταθμός μας είτε μέσω από τα μέσα κοινωνική δικτύωση είτε μέσα από το chat το του σταθμού είτε με ένα μήνυμα και να μας πείτε πώς α, πηγαίνει αναγνωστικά το δικό σα 2016. Είναι, ε, ε, είναι παραγωγικό, να το πω είναι παραγωγικό δεν μου αρέσει η λέξη, είναι ικανοποιητικό, να το πω μέχρι τώρα δεν είναι. Με τι ξεκινήσετε, τι σκέφτεστε να κάνετε αναγνωστικά πάντα φέτος. Ε, πολύ θα ήθελα να, το, να ακούσω τις, α, και τις δικές σας γνώμες, τις δικές σας απόψεις. Ε, εγώ έτσι για να, για να ξεκινήσω να λέω, ε, θα σας παρουσιάσω σήμερα τα βιβλία που έχω διαβάσει ε, μέχρι τώρα. Αλλά να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο. Ε, όσοι με παρακολουθείτε στο Goodreads ε, θα έχετε δύο ότι έχω ε, θέσει σαν στόχο, ταπεινό ε, στόχο να το πω έτσι τα 30 ε, βιβεία για φέτος και ευελπιστούτο ότι θα τον πετύχω. Βέβαια έχουμε συζητήσει πάλι στο παρελθόν ότι ε, δεν μπορούμε να βάλουμε την ανάγνωση η ανάγνωση που το κάνουμε ε, για την ευχαρίστησή μας το όμπι μας ε, δεν μου αρέσει πως τουλάχιστον να το βάζω σε ε, δύο-τρεις αριθμούς και να κυνηγάω να πιάσω απλώς ε, ένα στόχο ε, αυτές τις αναγνωστικές προσκλ... προ... προκλήσεις τις αντιμετωπίζω όπως είπα, σαν πρόσκληση περισσότερα σαν κάτι ε, κάνουμε με την παρέα θα λέτε με τους φίλους για να ε, αισθανόμαστε ε, καλύτερα για να έχουμε κάτι έτσι ένα κοινό σημείο να σχολιάζουμε φιλικά πάντα και παρεωριστήκα δεν έχει σημασία ο στόχος δεν έχει σημασία ο προορισμός σημασία έχει το ταξίδι όπω είπε και κάποιος ποιητής παρόλο που ε, ξέρετε ότι δεν είμαι της ποιητής το έχω ξαναπεί ε, γιατί είναι ένα, πώς το πω, ένα ανθρώπινο αν θέλετε γνώρισμα ότι θέλουμε την παρακίνηση για να κάνουμε κάτι και την παρακίνηση είναι με διάφορους τρόπους, είτε με την είτε μπορεί να αυτό είτε ε, ε, ακόμα καλύτερα από τον κοινωνικό και πολύ καλύτερα από τον φιλικό μας περίγυρο έτσι σαν παιχνίδια αν να το αντιμετωπίσουμε αυτές τις αναγνωστικέ προκλήσεις. Πιστεύω ότι είναι πολύ ε, καλύτερα και, ε, έτσι να δίνουμε μια κοινωνική διάσταση όλο και κάποιο φίλο θα όλοι έχουμε ή αν δεν έχουμε μπορούμε να έχουμε φίλους φίλους γνωστούς αν θέλετε ε, ανθρώπου που έτσι σκέφτοντας σαν εμά, να τους βρούμε μέσω των τεχνικών δικτύων και έτσι να μπούμε έτσι σε ένα παιχνιδάκι, να το πω έτσι, του τύπου, ε, τι διάβασε, προσπάθει, τι θα διαβάσεις ε, φέτος και θα μπορέσεις να... Ε, να το πω να να γίνει λίγο και την κοινωνική διάσταση γιατί κατά ψέματα του ε, η ανάγνωση αυτή-καθεαυτή αυτή, είναι ε, μοναχική εμπειρία είναι ψημπήρες που δεν μπορείς να τις μοιραστείς ε, με κάποιον άλλον, εντάξει δεν ξέρω αν ε, κάποιοι έχει φτάσει στο επίπεδο να διαβάζεται το ίδιο βιβλίο ο αγκαλιά ο ένας με τον άλλο και <χεδόντα> <στολώς> αυτό αλλά δεν νομίζω κάθε βάση είναι μία ε, μοναχική ε, ε, ε, ε, εμπειρία, η οποία όμως ε, προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη για κοινωνικοποίηση, για να το συζητήσεις μετά με τους φίλους, για να το ε, ακούσεις ε, για να το σχολιάσεις και ε, ε, είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε έτσι, και η αρνητική κριτική αφόσον είναι σωστή πάντοτε είναι ευπρόσδεκτη έτσι, δεν είναι στην αρκετά σας κούρασα πάμε να ένα κομμάτι από σκοτζές όπως είπαμε στην θέτη, Robert Burns Night αύριο και επενεργόμαστε. τι θα αφιέρωμε θα κάνουμε στους Σκοτσέζους συνθέτες ε, αν δεν είχαμε και λίγο γκάιντα μέσα έτσι εντάξει δεν έχω άλλο αυτό λοιπόν ήταν από τον Σκοτσέζο συνθέτη Αλεξάνδρο Μακένζι και φυσικά είναι γνωστό κομμάτι με ε, γκάιντα ε, είπαμε Εντάξει, δεν έχω άλλο, δεν έχω άλλο, με φωνάζεται, ε, τα υπόλοιπα είναι πιο βατάπιο προς τα πρόσωπικά μας δεν με χαλάει καθόλου όταν είναι καλό ένα κομμάτι, αυτό δεν με χαλάει και πάρα πολύ ε, ο ήχος της γκάιντας, έτσι, λοιπόν, και μην ξεχνάτε και ο τιμόμενο πρόσωπο της αυριανής βραδιάς, αλλά και της σημερινής εκπομπής, ο Ρόμπερτ Μπέρνς, ο εθνικός, εθνικός πηδίς της Σκοτίας, ήταν ε, ε, ε, ε, είχε μεγάλο ενδιαφέρον για, τα, για τις λαϊκές μελωδίες και τα λαϊκά τραγούδια και ποιήματα α, της πατρίδας του. Επομένως, νομίζω, και θα ήταν... Και, και δεν θα είχε αντιρρήσει στο να ακούσουμε και λίγο γκάιντα, έτσι δεν είναι. Τώρα, όσοι δεν έχετε αρχίσει να ετοιμάζετε, να μεταφέρετε στο όρδο live του Music Heaven, θα κληθώσουμε ε... πάρα εδώ πέρα με το Axe Libris και αρχίζουμε τα βιβλή μας. Α, και δεν ξέρω τα παιδιά θα πάνε αύριο στο uh, The Tasters uh, Club για το Robert Burns Night. Αν στη μουσική απόκριση συμπεριμβάνονται και guides, δεν ξέρω αν μας ακούνε εκεί κάποιοι από uh, τα παιδιά που πάνε. Ας μας ενημερώσουν, έτσι, για να ξέρουμε, μία Τέλος, θα προχωρήσουμε όμως, με τις αναγνωστικές μας προκλήσεις και τους στόχους μας για φέτος. Ε, όχι οι αλλά, εν πάση και οι ποιοτικοί στόχοι πιάνονται, έτσι, δεν ε, κάνουμε διακρίσεις. Ε, φέτος, ε, ανάμεσως ώρες αυτής τις λίστες και τους στόχους, που πληροφόλη μου έκανε εντύπωση και ε, ε, ευχάριστη εντύπωση και η αναγνωστική πρόκληση του το 2016 του, του γνωστού σάιτ και ακόμα γνωστότερη σελίδα φαντάζομαι στο uh, Facebook αλλά και στο Goodreads του So Much Reading, So Little Time So Little uh, Sleeping Time <laughs> So Much Reading το ξέρουμε οι περισσότεροι uh, οι διοργανωτές εκεί λοιπόν του So Much Reading έκαναν μία Είχα μία όμορφη ιδέα, μια πολύ όμορφη αναγνωστική πρόκληση για το 2016. με το ανεπίσημο όνομα Readathon το Read Marathon, μαραθόρες ανάγλωσες, Readathon 16 λοιπόν και με αυτό το hashtag όσοι έχετε και instagram μπορείτε να το βρείτε και από εκεί Μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα πρόκληση που πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα από τον αριθμό των βιβλίων ο είναι αρκετά ελαστικό έτσι, έχετε επιλογές, αν θα διαβάσετε ε, 13, 26, 52, 64, αν δεν κάνω λάθος. Ε, αυτές είναι οι κλίμακες, διαλέγετε και, εν πάση δεν είναι το θέμα αριθμό. έχουν δώσει μια πολύ ομορφή, ε, λίστα, μια θεματική, να το πω έτσι, λίστα, ε, με αναγνωστικές προκλήσεις, τις οποίες καλούνται οι θα δηλώσουν συμμετοχή σε αυτή την πρόκληση να, ε, να διαβάσουν. Ε, έτσι έχει διάφορες κατηγορίες και το κάθε βιβλίο που διαβάζουμε ε, το εντάσσουμε ε, σε κάποια ε, από αυτές. Ή επιλέγουμε το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσουμε με βάση κάποια από αυτές τις κατηγορίες που μας προτείνει ε, το Ρίδα 16 του Summer so Reading. Έτσι ενδεικτικά να σα αναφέρω ε, υπάρχει κατηγορία πούμε, βιβλία που βασίζονται σε παραμύθι μύθο, βιβλία επιστημονική φαντασία, βιβλία πίεση, τρόμου, φανταστικού, αυτά από τα, τα, τα γνωστά, αστυνομικά, παιδικά, ε, βιογραφίε, μουβέλε ε, και πιο πρωτότυπα. Πούμε, βιβλίο με λιγότερε από 150 σελίδε, βιβλίο με περισσότερε από εξακόρες σελίδε, ε, Βιβλίο που εκδόθηκε τη χρονιά που γεννηθήκατε. Που είναι ενδιαφέρον να ψάξετε τι γεννηθήκεται τη χρονιά που δεν γεννηθήκατε. Ε, βιβλίο με πρωτογωνιστή συγγραφέα. Βλέπω εδώ. Έτσι ενδιαφέρον. Βιβλίο που διαδραματίζεται ε, σε νησί. Με πρωτογωνιστή ιστορικό πρόσωπο. Με, με βιβλίο στον τίτλο. Μάλλον, με βιβλίο στο εξώφυλλο. Ε, Βιβλίο σειράς, περισσότερων βιβλίων, βιβλίο σε γλώσσα εκτός της ελληνικής. Καλά, εντάξει, ο υποφαινόμενος ε, διαβάζει πολλά σε, ε, στα αγγλικά, που είμαστε, δεν έχει τόσο νόημα. Ε, βιβλίο με χρώμα στον τίτλο, βιβλίο με μονολεκτικό τίτλο. Έτσι, και, ε, βιβλίο από εκδοτικό οίκο που συνήθως δεν διαβάζεται, ε, βιβλίο που, από βιβλίο που συνήθως δεν ψωνίζεται δύο ε, που βρίσκεται καιρό στα σας να ξεκίνησετε ράφια σας και να δείτε τι βιβλία έχουν ε, μείνει έτσι, ε, τι σας έχει μείνει αδιάβαστο να το πω έτσι και να πάτε ε, τι άλλο άλλη ενδιαφέρουσα κατηγορία α, ε, δύο νέους συγγραφεία ΦΕΑ κάτω των 35 δηλαδή ε, Βιβλίο που αναβάλλεται συνεχώς να διαβάσετε Όλοι έχουμε <laughs> κάποια τέτοια βιβλία ε, νομίζω που αντελέμε πρέπει να το διότι πρέπει να το δει και συνέχεια ε, εκεί μένει και δεν το διαβάζουμε ποτέ. Ε, τι άλλο, έτσι μου έκανε εντύπωση. Ε, με φίλοι στον κρεφέ που έχει γράψει λιγότερα από τρία βιβλία έτσι, άκρημα τη Χαρπερλή, τη διάβασα πέρυσι που είχε δώσει μόνο δύο βιβλία ε, και πολλά άλλα είναι εδώ οι προτάσεις ε, για να καλύψουν αρκετά ε, γούστα να το πω έτσι να καλύψουν αρκετές περιπτώσεις ε, ε, ανάγνωσης και ε, έτσι εδώ πέρα Πώς θα το βρούμε όλα αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πλήρης υποστήριξη μέσα τί άλλο των κοινωνικών δικτύων και όπως είπα παρακολουθώ κυρίως τα τεκτενόμενα στο Readathon μέσω, ε, μέσω του σχετικού Group που υπάρχει στο Goodreads και το οποίο α, group του Summer Reading μπορείτε να μπείτε εκεί πέρα και είναι αρκετά οργανωμένο. Ε, έχει θεματολογία, έχει, θέμα για να δηλώσετε, τι, να ενημερώσετε τους άλλου ότι συμμετέχετε και εσεί, να το πούμε έτσι. Έχει α, θέμα κατά χρονική σειρά, μηνιαίο, τώρα συζητάμε, όλοι λέμε τι διαβάζουμε, τι ολοκληρώνουμε μέσα στον Ιανουάριο. Και, Πολύ καλό προτάσεις, έχει και μέρος θέματα με προτάσεις για τις κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, για τις κατηγορίες που διαβάζετε μπορείτε να μειώνετε στο αντίστοιχο α, θέμα και να κάνετε την πρότασή σα για να βοηθήσετε αυτούς που θα ήθελαν κάτι από αυτήν την κατηγορία και δεν ξέρουν ή το για το α, τι θα πρέπει να, να διαβάσετε. Ε, και δεν ξέρω ε, τι... Και τι άλλο, εντάξει, τι έγινε δραστηριότητα και μου αρέσει πολύ επειδή την χάνει και παρακολουθώ και δε αριστηριοπούμαι λίγο και στο Instagram, μου αρέσει ότι πάρα πολλά μέλη με βγάζουν, φωτογραφίζουν αυτό που διαβάζουν ή αυτό που έχουν δουλειώσει την αναγνώσή του, με πόντι ωραίες και πρωτότυπες φωτογραφίες πολλές φορές και το ανεβάζουν με το αντίστοιχο δεν στην αντίστοιχη ατζέντα 416 και στο instagram έτσι έχουμε και ε, πώς το πω, οπτική ε, αλληλεπίδραση. Και ε, έτσι αν σας ενδιαφέρει, αν θέλετε να μπείτε στη διακασία, περισσότερο για την παρέα να το πω, ε, και ευκαιρία να δείτε τι διαβάζουν και οι υπόλοιποι, Μπείτε και εσείς στη σελίδα του So Much Reading, διαβάστε τι γίνεται και ευελπιστώ να σας δω και σας να συμμετέχετε σε αυτή την ε, πρόκληση. Ε, πείτε μας εδώ πέρα, επικρινήστε με το μαζί μας και πείτε μας συμμετέχετε σε κάποια άλλη αντίστοιχη ε, πρόκληση βιβλιοφιλική. Ε, Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας. Και ακούσαμε το κομμάτι Λιζεφύρ, ο Ζέφυρος από τον μου Γάλας, σκουτσέζω συνθέτη, όχι τον μου Γάλλος του Braveheart, έτσι, συνθέτης αυτός, άλλος αυτός, έτσι, λοιπόν, δεν πειράζει έστω. Και έτσι καλό είναι να έχουμε μία ιδέα και να τιμήσω εδώ πέρα ότι άλλο σκοτία, άλλο και οι δύο φυσικά ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στι Βρετανικές συνήθως ή στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά άλλο Αγγλία, άλλο Σκοτία. Έτσι. Και ήδη από αυτό ήταν γνωστό τους ρωμαϊκούς χρόνους. Ε, να το πω έτσι δεν είναι <χαι> ανάγκη να ε, το γνώμη τη σήμερινή μέρα, έτσι δεν είναι όμορφο. Ε, το αγνοούμε. Εν πάση περιπτώσει, λέγαμε λοιπόν για τα για τις αναγνωστικές προσκλήσεις και για τα ε, πώς να το πω ε, για το τι θέλουμε να διαβάσουμε ή να κάνουμε. Περιμένω εδώ, στο μισκέβεν να μας πείτε. Και καταρχάς να καλύψω περισσότερο και ε, από μικροφώνω τις ακροάτερες μες, την Ευελίνα και την Έλληνα που μας ακούνε, αλλά και τη φίλη μας την ε, Ξένια που είχε συμμετέχει και σε εκπομπή μας και με την ευκαιρία να της ευχηθώ και τα χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Σήμερα γιορτάζει ξένος, ξένοι. Ε, ξένιες λοιπόν γιορτάζουν, χρόνια πολλά για τη γιορτή της να σε ευχηθούμε στη φίλη μας και όσοι δεν έχετε ακούσει την εκπομπή μπορείτε να μπείτε να στο site μας να την βρήκετε και να την ακούσετε, διότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να συνεχίσουμε όμως με τα γνωστικά μου πρόμερα, όπως είπα, ξεκίνησε καλά και ελπίζω να συνεχίσεις έτσι όλη η χρονιά, ξεκίνησε καλά για να... Το πρώτο βιβλίο που ολοκλήρισα λοιπόν τον Ιανουάριο ήταν, ε, ε, όπως θα λέμε και στωρίτες τον 16, την κατηγορία του αστυνομικού, θα λέγαμε βιβλίο. Ε, διάβασα το House of Silk, το του οικοτυματάξιου, ένα βιβλίο του Άντωνι Χόρβιτς, ο συγγραφέας, το οποίο όμως έχει την ο πρωταγωνιστής να είναι δημιούργημα ενός άλλου συγγραφέα. Και ποιος πρωταγωνιστής είναι αυτός και άλλος από τον πασίγνωστο Άγγλο Detective α, τον α, Sherlock Holmes Ναι, καταγνώσατε Ο Sherlock Χόλμς διαχειρός να το πούμε δευτεσπένας του Αντώνη Χόρουβιτς επιστρέφει σε μια καινούρια. Περιπέτεια. Η καινούργη υπόθεση δεν είναι από τις σύντομες περιπέτειες έτσι, είναι από τα πιο μεγάλα ε, όπως ήταν το σημαντικό τεσσάρων είναι από τις πιο μεγάλες α, διηγήματα με τον Άγγλο Συμπαθή και πολύ δημοφιλή Άγγλο Detective, το ζητούμενο σε τέτοιες α, αναβιώσεις να το πω έτσι βέβαια δεν είναι τίποτα άλλο πόσο καλογραμμένο είναι και πόσο μένει πιστός στις νόρμες να το πούμε έτσι στι... στον τρόπο που κινούνταν ο πρωτογωνιστικός σειρός και στις αυτές τις σειρές θυμάστε πέρυσι είχα παρουσιάσει ένα άλλο αντίστοιχο με πρωτογωνιστή των Ηρακλή και το οποίο μου άφησε να μην κτήσετε ειναι πως δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Ε, όμως, ε, το ε, βιβλίο αυτό του House of Silk του Αντωνί μου άφησε πολύ καλύτερες μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πιο πιστό αν θέλετε στο χαρακτήρα του στο αλλά και στον τρόπο γραφή, όσο αυτό είναι φεκτό, δεδομένου το αιώνα έτσι που χωρίζει του συγγραφεί παραπάνω των Σέρφον Κολεντόλη από τον Άντωνη Χόρβιτ. Ε, είναι μια με, μεστή υπόθεση. Ε, πάλι παρακολουθούμε το Σέρλο να κάνει τα σε τα μαγικά του. Ε, Ίσως εκεί πέρα θα θέλουμε λίγο περισσότερα. Έχει αρκετά, βέβαια λίγο περισσότερα. Ε, βέβαια, ο συγγραφέας είναι και fanboys θα λέγαμε, αν πετρέψετε τον ξενικό όρο. Ο ίδιος χόμπι θα σταυμαστείς του Σολοχόλμς και αυτό φαίνεται ε, από το γεγονός ότι α, και ίσως και ένα σημείο κριτική, να το πούμε έτσι που μπορούμε να σταθούμε ότι έχει προσπαθήσει να φαίνεται δηλαδή έχει ότι έχει τριμόξει γιατί ε, δεν φαίνεται αυτό στο γραφείο, όλα ε, έχουν την οργανική τους μέσα αλλά έχει βάλει ε, μέσα στην πλοκή έχει βάλει σχεδόν ό,τι μπορούμε να θυμηθούμε από ε, το, ο, το, από το προηγούμενο από τα αυθεντικά να το πω έτσι από την αυθεντική σειρά του άρθρωκο να το λέει, έχει βάλει πάρα πάρα πολλά ε, στοιχεία μέσα δηλαδή προσπαθεί να ε, να βάλει λίγο από όλα ε, χωρίς να αντάσσει οργανικά στην πλοκή έτσι αλλά είναι πολλά τα σημεία στα, τα οποία θα σας παραπέμψουν κάπου αλλού ε, εκεί που ε, δεν ξέρω κατά προφανά της αυθεντικής σειράς ή όχι εκεί που μπορεί κάπου να δημιουργηθείτε να σας ξενήσει είναι ότι ε, μπαίνουμε πολύ περισσότεροι προσπαθήν να δώσει πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για ε, πρόσωπα και ομάδες προσώπων τους οποίους του γνωρίσαμε μέσα από την αυθεντική σειρά έτσι και ε, απλώ του ξέραμε ότι υπάρχουν χωρίς ο συγγραφέα, ο Άρθρο Κοναντοίλ να δώσει πολύ περισσότερες περιοφόρτες, δηλαδή στην ουσία προσπαθεί εδώ, στο το δω προσπαθεί και πολύς. Το πετυχαίνει, δηλαδή το πετυχαίνει με την έννοια ότι δεν φεύγει από αυτό. Την εικόνα που εγώ, τουλάχιστον, σαν αναγνώστες της αυτή σειρά σειράς, είχα αποκομίσει από το... Ε, από τις ε, ιστορίες... Ε, Αυτές α, δίνει τις λεπτομερείες του, δίνει τις πληροφορίες του και ε, επεκτείνει. Βέβαια, εντάξει, Όχι. ίσως δεν είναι όλα, ε, μη, δηλαδή σε κάποια σημεία στο οποίο ίσως καθυστερεί Λί. λίγο την μπλοκή. Αλλά γενικά, ε, στα βιβλία του Σαλοκόλουμς δεν έχει πάντοτε γρήγορο βήμα, δεν έχει χρειάζεται το γρήγορο βηματισμό το λογής. Είναι περισσότερο κεφαλικά, να το πω έτσι. Ε, τα βιβλία είδα ιστορίες πάντως στο πες μου περισσότερο με τη σκέψη, με αυτό και λιγότερο με τη δράση. Επομένως δεν φαίνεται, δεν μπορώ να πω ότι αυτό φαίνεται ε, στο, στο βιβλίο, αλλά και περιγράφει πολύ ωραία, δεν, κάνουμε το, ε, δεν ξεφεύγουμε από αυτό έχουμε διαβάσει όπω το περιμένουμε. Από αυτά που ήταν ε, η Βικτοριανία κοιλιά μας μεταφέρει πάρα πολύ ωραία στην ατμόσφαιρά της εποχής και η πλοκή αυτή, αυτή είναι ε, ενδιαφέρουσα ε, θα το πω έτσι. Είναι ε, ε, ε, ίσως λίγο δύσκολη ίσως το τέλος θα αποδείχνει λίγο δύσκολο και κάποιος που πιο ευαίσθητος από εμά αλλά αν πάση περιπτώσει είναι, ε, φεύγει λίγο από το καθιερωμένο είναι λίγο προς το, ε, όχι ακριβώς, δεν θα το πω ανατροπή, αλλά ε, είναι κάτι άλλο από αυτό που θα περίμενες ε, ενδεχομένως, ε, αλλά του του χαρακτήρα και ε, πώς θα το πω και Παράδοση των, των ιστοριών του Sherlock Holmes και εντάξει, ε, μεγάλο μέρος της οπτικής ε, γωνίας α, να το πω έτσι, έχει όπως πάντα ο συμπαθής Dr. Watson. γιατί αυτός ε, άλλωστε είναι και ο ε, χρονικογράφος να το πούμε μέσα το υποτίθεται ότι μαθαίνουμε και στην ιστορία του Sherlock Holmes και εδώ πέρα βέβαια ε, όπω και, σε, και ιστορίες, σε μερικές ιστορίες του Β' έχει πιο α, περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο α, από ό,τι συνήθως το οποίο δεν είναι καθόλου άσχημο η άποψή μου όσοι διαβάζετε σε άλλους σε όσοι διαβάζετε σε αριθμούς, όσοι αρέσουν ιστορίες οπωσδήποτε να το διαβάσετε και νομίζω από τότε με έχει βγει και η συνέχεια του δεν γνωρίζω επειδή το διάβασα στα αγγλικά δεν γνωρίζω αν υπάρχει, δεν νομίζω όμως να έχει μεταφραστεί ακόμα στα, ε, στα ελληνικά ε, και αν δεν σας φτάνει βέβαια η δική μου ε, κριτική μπορείτε στο ε, φίλικο μας ε, site, στο, στο blog μάλλον ε, στο stillerivgosh να διεβαστεί την κριτική της άλλης ε, φίλης του Sherlock Holmes, της α, Sweet Jane, ε, που είναι και αυτή η αναγνώστια της φανατικής, ας μου επιτρέψει να πω του Sherlock Holmes. και ε, έχει κάνει και αυτή την κριτική της, μπείτε λοιπόν εκεί πέρα, διαβάστε και τη δική τη κριτική και μπορείτε να θα και θα χαρώ να το διαβάσετε και να σχηματίσετε και εσεί την άποψή σα. Λοιπόν, ήταν το πρώτο μου βιβλίο για το 2006. Να καλησπέρα και το φίλο John Doc που έχει συνδεθεί και μα ακούει και ήδη συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Σε λιγότερο από μία ώρα ξεκινά και το live του Music Heaven στη Μεθοδία στο Βουτανικό. Πάμε όμω να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μα. του τιμούμενου προσώπου, να το πω έτσι, της αυριανής ημέρας, το A Red Red Rose, Oh My Love is like a Red Red Rose, that's newly spring in June, και συνεχίζει και θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω πολύ τη δικιά μου αγάπη, στην Ελένα μου που μας ακούει. Θα συνεχίσουμε εδώ να καλησπαιρίσω να, να καλησπαιρίσω και το φίλο και συμπαραγώ Gmas το οποίο θα αναλάβει στη συνέχεια στις 7 η ώρα να τη διασκεδασήσεις εδώ στο Music Heaven, τουλάχιστον και όσους δεν μπορέσετε να πάτε όπως εγώ δεν μπορέσετε να πάτε στο... Live, στο 8 live του Music Heaven και θα ε, το παρακολουθήσετε κάποια στιγμή ε, ευελπιστόμα είναι το φωνημένο ηχογραφημένο πιο σωστά ε, εν πάση περιπτώσει όμω, εντάξει τι να κάνουμε ε, δεν είναι εύκολο να είμαστε <laughs> όλοι παντού ε, και θα κάνουμε ε, δεν ξέρω αν θα έχει Κάποια κομμάτια θα είναι κοινά Το πρόγραμμα το γνωρίζω και εγώ Είμαστε περιπτώσει Περισσότερα μάλλον θα σας πει Βιώργο στην ε, εκπομπή του Για να συνεχίσουμε όμως Με τα τέτοια ανάγνωση Τα αναγνωστικά μας Λοιπόν το, έτσι λοιπόν, ξεκίνησε καλά το διευθυνόμενο βιώ Που με ικανοποίησε Στη συνέχεια είχα μια ευχάριστη Έκπληξη Ο ε, φίλο Τη εκπομπή και συντελεστή εδώ στο Music Heaven, ο Ορφαέα κατά κόσμο Μικρό ε, είχε την ευγενή καλοσύνη, θυμάστε νομίζω το φιέρωμα που κάναμε ε, με την ευκαιρία τη εκδήλωση όψη του φανταστικού. το φιέρωμα που κάναμε στι συμπαντικέ διαδρομέ, όπου και ο Γιώργο εκδίδει τα βιβλία του, είχε λοιπόν την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει, να μου αφιερώσει ένα από τα. Ε, Αντίτυπα του καινούργιου του βιβλίου, Οι προφήτε με τα λυπημένα μάτια, όπω είπαμε, τη εκδοσημπετικέ ε, διαδρομέ και αυτό ήταν το αμέσω επόμενο βιβλίο. Ε, Πώ θα μπορούσα, άλλωστε, που διάβασα για το 2016. Ε, και αν θυμάστε, νομίζω δεν είναι πολλά τα οποία αυτά. Που μπορώ να πω για το ε, βίβλιο του Γιώργου, του Ορφέους κατά την του Πολύτερη και στο του μπορώ να πω παραπάνω από αυτά που είπαμε ήδη στη συνέδρεξη στην ουσία όσοι ακούσατε και όσοι δεν ακούσατε σπέφσατε να αγώ, ακούσατε τη συνέδρεξη του Γιώργου, όχι μόνο του Γιώργου και τον άλλων ε, ανθρώπων ε, από τη σημαντική ε, σα, ε, διαδρομέ ε, και μια σύνοψη θα έλεγα ένα συγκερασμό <laughs> να ξεφύγει η σωστότερη λέξη όσον είπαμε όσον συζητήσαμε εκεί στη συνέντευξή του ε, είναι αυτό το βιβλίο θα ε, ε, θυμάστε ένα ε, ε, κεντρικό σημείο να το πω έτσι, τις αλλά και τις θεώρησεις των πραγμάτων που έχει ο μου Μασοφέας ε, ήταν ε, ε, αυτό που λέμε συλλέκτης, εγώ το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ψεύω και εσείς συλλέκτης εμπειριών έτσι χαρακτηριστικό και νομίζω ότι πραγματικά αυτό ταιριάζει σε αυτή τη συλλογή περισσότερο ε, επιμέρους ιστοριών οι προφήτες με τα λεπιμένα είναι ε, μια συλλογή ιστοριών συλλογή εμπειριών θα <laughs> ότι ξαναγυρίζουμε αυτοί και στο ίδιο ε, υπάρχει ε, Πώ να το πω έτσι, ένα κοινωνήμα. Διακρίνει κανείς το κοινωνήμα, το κοινομοτίβο ε, που συνδέει ε, τι ε, επιμέρου ιστορίε. Μεταξύ μάλλον αυτό αναδύεται σιγά σιγά, δεν, δεν εμφανίζεται με, με, με, με τη μία. Σιγά σιγά ε, βγαίνει και ε, αναδύεται. Και πραγματικά είναι τελείω, πώς να το πω έτσι, ε, εμπειρική. Ε, η ένα γνωστική εμπειρία τώρα ε, περισσότερο δηλαδή ε, είναι σου δημιουργεί εντυπώσεις, σου δημιουργεί εικόνες, νιώθεις ότι συνομιλείς με έναν άνθρωπο που σου μεταφέρει κάποιες ε, προσωπικές του εμπειρίες και είναι έντονο έτσι αυτό το, το προσωπικό στοιχείο, ε, το προσωπικό του βίωμα ε, και το οποίο στο οποίο καλείσαι να γίνεις μέτοχος, να γίνεις συμμέτοχος στο βήμα. Δεν μπορείς να το, το, το, πω έτσι, να το αναλύσεις, να το, δεν έχεις προφανώς το ίδιο βήμα για να αναλύσεις το, τα γεγονότα. Είναι πέρα από τα γεγονότα πρέπει να το προσεγγίσεις με μία με μία αισθητική θα έλεγα ε, να νιώσεις περισσότερο έτσι το, να, να το βίωμα ε, τις εντυπώσεις που αφήνει το συνέστημα που αφήνει και λιγότερο τα γεγονότα ε, αυτά καθε αυτά. Δεν ξέρω αν θα το μεταφέρω, προσπαθώς να το μεταφέρω όπως εγώ το... Ε, όπως το και με όλα τα βιβλία, όπως εγώ το βιβλίαζα και όχι με το ότι θα γράψει κάποιος άλλος... Να το πω, έτσι, ή πώς θα το αναλύσει κάποιος ε, ε, κρίτικος λογοτεχνίας, κάποιος ε, αναλυτής, κάποιος ε, δεν ξέρω εγώ, τι άλλο μπορεί να είναι, με τα μάτια του απλού αναγνώστη, αν θέλετε. Ε, σας μεταφέρω την ε, εμπειρία μου και έτσι λοιπόν είναι μια ε, ευχάριστη έκπληξη και ευκαιρία να, που διάβασα το βιβλίο του ε, Φιλουγεύου του Φιλουφέπτης σημαντικές δρομές για να με ξεχνώμαστε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπολία. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι Thank you. και ακούσαμε μια κύπα με για ορφέα, νομίζω ότι έρχεσαι τον ορφέα 2 ε, improvisation με oh. ε, ε, αυτοσχεδιασμό σε ένα θέμα από την σκοτσέζα ε, γυναίκα συνέτρια την τεα musgrave ε, είπαμε εντάξει λίγο διαφορετικό το είδο της μουσικής αλλά με αυτήν περιπτώση νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αξιολογή συνδετική ε, εργασία. Ε, ε, ε, ε, ε, κομμάτι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τι αναγνώσει μα και με τα βιβλία που διαβάσαμε, γιατί όπω είπαμε, συμμετέχουμε έχουμε βάλει στο αυτό μα κάποιου τρόπου και προσπαθούμε. Σήμερα έχει να μα αρέσουν αυτά που διαβάζουμε πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα. Ένα... Στη συνέχεια πέσα στα χέρια μου το θαμμένος γίγαντος του Καζού Ισιγκούρο Είναι βιβλίο το οποίο αρκετοί φίλοι μου το είχαν, το είχαν διαβάσει το είχαν δει και το οποίο έχει κολοφορήσει και στα ελληνικά κοντάς ψυχόγιος αν δεν αποτώμαι και οπόμενος είναι πρόβλημα προς τόπο τα άλλα που ήταν πολύ ε, ε, τελείως τα αγγλικά. Μιας περιπτώσει η αυθομένους γήγαντες είναι διαδραματίζεται στη μεσονική θα λέγαμε Αγγλία και έχει πολλά στοιχεία α, φαντασίας χωρίς όμως να είναι η τυπική φαντασία λογοτεχνική φανταστική που διότιζουμε τη φαντασία είναι πιο ε, πώς να το πω έτσι θυμίζει περισσότερο λίγο μαγικό ρεαλισμό αυτό που λέμε τώρα δηλαδή πραγματικότητα με κάποια στοιχεία έτσι λίγο προς το φανταστικό προς το σουρεαλιστικό έτσι κάπως έτσι μια... έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ε, δεν υπάρχουν πολύ από τη μεσονική ε, πραγματικότητα και τις μεσονικές συνήθειες αλλά έχει και ε, αρκετά στοιχεία που περισσότερο έχουν να κάνουν με τι αναζητήσει με του ανθρώπου, να το πω έτσι: με το ποιοι είμαστε και τι, είμαστε και τι ψάχνουμε. Και ε, πόσο η, το παρελθόν, ίσω το λάθος, γιατί, λέω γιατί δεν λέγω αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, με τι σκέψει που έρχονται στο βλίο, κατά πόσο το. Ε, παρελθόν, ε, ή σε ποιο βαθμό το παρελθόν πρέπει να ορίζει τις α, πράξεις και τις α, α, απόψεις μας, αν θέλετε, ε, και πώς είμαστε να ξεπεράσουμε ή αν θέλουμε να ξεπεράσουμε το παρελθόν και μέχρι ποιο σημείο αυτό είναι επιθυμητό και, το, μα, και μέχρι ποιο σημείο όχι. Ε, είναι είναι κανή μια μεγάλη θέτηση αυτή για το ε, ε, ε, μέχρι ποιο ε, σημείο φτάνει η μνήμη ε, η των γεγονότων ας πούμε των ιστορικών ε, και ε, από ποιο σημείο και μετά ε, γίνεται βαρύδι έτσι, πόσο ε, σταματάει αλλά το παρελθόν ε, ε, ε, μας βοηθάει και αρχίζει να γίνεται εμπόδιο στο μέλλον αυτό που λέμε τα, τα βαρύδια Όντως, κάποια στιγμή. Ε, τέτοια θέματα του βιβλίου, αλλά ε, σαν, και σαν περιπετειούλα αν, αν θέλει να το δει κανείς, δεν είναι άσχημο. Ε, βέβαια, με περιμένετε ε, ιδιαίτερη πλοκή Όσο, όσον αφορά αυτό το θέμα έχει μια στοιχειώδη πλοκή του βιβλίου, βέβαια, δεν είναι αυτό ακριβώς που ε, θέλει να πει ο συγγραφές που ε, ε, όχι θέλει να πει. Δεν είναι αυτός το οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Περισσότερο επικεντρώνει στους χαρακτήρες και στις σκέψει, θα έλεγα, ε, των χαρακτήρων ε, και στα δίληματά τους, στα προσωπικά, τα ηθικά και λιγότερο στο, ε, στην πλοκή, στη δράση, να το πω έτσι. Ναι, δεν είναι βιβλίο περιπέτειας με πολύ... Έχει τις στιγμές δράσης του, αλλά η αδράση έρχεται σε δεύτερο ε, επίπεδο είναι σαν να μην είμαστε ακριβώς παρόντες στη δράση, περισσότερο τον απόϊχο των γεγονότων ε, ακούμε, δεν ξέρω αν σας το μεταφέρω σωστά. Με πας διαβάζεται εύκολα, θα έλεγα και γρήγορα, κιλάει η γραφή, δεν είναι καθόλου κοραστική η γραφή του Σικούλου ε, ίσω κάποια okay. Θα σας κάνεις λίγο στην αρχή ο, κάποια μεσονικά να το πω έτσι που φαίνεται από λίγο, γιατί μην ξεχνάτε στη λογική του φανταστικού, απαρά, το μπορεί το τεχνολογικό επίπεδο να είναι μεσονικό, αλλά σε πολλές φορές οι άνθρωποι ε, σκέφτονται ή βρούν ε, με σύγχρονο τρόπο, εδώ πέρα είναι πιο, πώς να το πω, πιο μεσονικά τα πράγματα και στον τρόπο του σκέψης και δράσης των ανθρώπων. Αν πας πριν ένα βιβλίο που εντάξει, δεν χάνεται κάτι ε, να το διαβάσετε και πρότερα μάλλον να σας τέτοια ε, διλήμματα, τέτοια ερωτήματα αν σκέφτεστε κι εσείς ε, για το παρελθόν, για το ε, μέχρι που πριν να μας επηρεάζει, πότε το πριν να τα αφήνουμε νομίζω ότι είναι ένα καλό βιβλίο για, για εσάς. Μα περιπτώσουμε, μπορείτε να δείτε και στο Goodreads αυτά που έχω χάψει και εγώ, και οι άλλοι σαν κριτικοί. Και να μας πείτε κι εσείς εδώ πέρα, αν το έχετε διαβάσει το βιβλίο, περιμένουμε και τη δική σας γνώμη και να τη μοιραστείτε μαζί μας και να την, αν θέλει και τι όχι να την πούμε και στον αέρα. Πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι. Thank you. Και ακούσαμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για όμπαι του James Macmillan, άλλος ένας κοτσέζος ε, συνθέτης. Είπαμε σήμερα, η εκπομπή ήταν αφιερωμένη, η μυσική εκπομπής, ήταν με έργα σκοτσέζων συνθέτων. Έτια, για να σήμερα έχουμε και στη γιορτή, κατά κάποιο τρόπο, στη αυρινή γιορτή του Robert Burns, Robert Burns Bay Day, συνόμη, αύριο. Και... Ε, ενώ σήμερα είπαμε έχουμε το 8ο live του Music Heaven και, και το μόνο που μπορώ να ευχηθώ, το οποίο ευχηθεί σε λίγο, σε λιγότερα από μισή ώρα. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι σε να ευχηθώ καλή διασκέδαση σε όσου μπορέσατε να παρευρεθείτε. Ε, καλή σπίση σου εδώ, εδώ πέρα και το φίλο μας τον ε, Λουκά και συμπαραγωγο ο οποίος έχει έρθει εδώ και στο chat και τα λέμε για το live φυσικά καθώς και τη φιλή μας τη ε, βασιλική και που μας ε, α, ακούει και αυτή και η οποία από ό,τι ξέρω θα πάει στην ιστορία του The Tasters ε, Club στη, βητά σεβαστρόστρο και περιμένουμε την αντεποκρισίτι έτσι για να μάθουμε και μιστι τι, τι γινέται ε, να συνεχίσουμε όμως και τις αναγνωστικές μου περιπέτειες για το τις προτροπικές περιπέτειες για το 2016 Όπως είπα συμμετέχω στο Redefund 16 του Σوماτ Yeah, so little sleeping so much reading, so little sleeping and so much reading. Συνέχεια το παίρνω τον τίτλο, τέλος So much reading το ξέρω <laughs> περισσότεροι, είναι και λίγο μεγάλος ο τίτλος, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι παρακινήθηκα και ίσως διάβασα... δεν όταν η με φίλους να διαβάσει λίγο παραπάνω από όσο είχες σκοπό. Λοιπόν, εν συνεχεία <laughs> λοιπόν, είπαμε... Uh, γιώσους τώρα συνδέθηκαν. Να θυμίσω ότι φέτος ήδη διάβασα το House of Silk μέρος του Σελογκόλουμ, το βιβλίο του Γιώργου Μπλίκα, το Προφήτες με τα λυπημένα μάτια, το Θαμένο Γίγαντα του Ισιγκούρο και το επόμενο βιβλίο ήταν The Man in the High Castle, uh, ο άνθρωπο των ψηλοπτήρων του Φιλιππ Dick. Ένα βιβλίο uh, αρκετά πάλι του 1962 τώρα... Uh, εντάξει, εγώ δεκαθώ κάτω έτσι να το διευάσω, παρασπέτωσε, είναι ποιο το οποίο πραγματεύεται ένα εναλλακτικό ε, μέλλον, μία εναλλακτική πραγματικότητα, όχι μέλλον ε, παρόν τότε έτσι, ε, μία εναλλακτική πραγματικότητα. Να μία πραγματικότητα όπου ο άξονα, η Γερμανία δηλαδή με την Ιαπωνία, είχαν κερδίσει το Εθνική στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο και μας μεταφέρει στην Αμερική του 60 έτσι ε, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ε, μετά τη νίκη των Γερμανών και των Ιαπωνέζων στον πόλεμο και είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό να διαβάζεις την πιθανή έτσι και πέρα δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα είχε τα πράγματα μια α, πιθανή ε, τροπή των πραγμάτων πως ζουν πως αντιδρούν ε, οι ήρωες του βιβλίου παρακολουθεί τις ζωέ κάποιων ανθρώπων ενώνει οποίους τους ενώνουν κάποια κοινά πράγματα δεν σημαίνει ότι η ζωή τους διασταθρώνται όλων αυτόν, αλλά κάποια, ε, υπάρχουν κάποια πράγματα κοινά ε, σε όλους τους ε, χωρίς ε, αυτά να σημαίνουν πάντοτε κάτι για την πλοκή έτσι δεν είναι ε, απαραίτητο, όμως έχει ενδιαφέρνηση που το παρακολουθούμε ως τρίτη να δούμε ή να δούμε πόσο μικρός είναι ο κόσμος έτσι, ε, κάπω έτσι πρέπει να το δείτε ε, και θα έλεγα ε, ότι αξίζει τον κόπο να το, ε, το διαβάσετε, ε, έχει πολλαπλά πολλα επίπεδα θα έλεγα αφορά το επίπεδο της, αυτό που φαίνεται της πλοκής του, έχει και, το, έχει και ένα μυστηριώδη συγγραφέα, έχει και ένα βιβλίο απαγορευμένο και εν πολύς βιβλίο, ξέρετε την αγάπη των ε, να ζει να απαγορεύουν βιβλία, έτσι. Ε. Έχει διάφορα πράγματα ε, μέσα, εκεί που θα μπορούσε κανείς να κάνει μια κριτική, και πράγμα που δυσαρέστησε και πολλούς από τους ε, αναγνώσεις αν διαβάσει κανείς τις κριτικές είναι ότι ότι ε, περιμένουμε κάτι περισσότερο να το πω έτσι, για το τέλος, κάποιο πιο πώς να πω, πιο μεγαλειώδες τέλος πιο ε, πιο πώς να το πω, περιπετειώδες ίσως πιο ε, επικό, αν θέλετε, ε, να, είναι ένα ε, το τέλο του λίου Ναι, ε, είναι ε, ένα ψήφιρο, θα δεν είναι μια κραυγή. <laughs> Για μένα είναι και ένα ψήφιρο. Μπορεί και να είναι πιο κοντά στην αίσθηση, πιο κοντά στην πραγματικότητα. Εκείνο που συμφωνούν λίγο πολύ όλοι είναι ότι ε, είναι λίγο ασαφέ, όχι λίγο, είναι ε, πολύ ε, ασαφέσει το τέλος δηλαδή το αφήνει λίγο νυχτό ε, στην ερμηνεία τι ακριβώς ε, θέλει να πει με αυτό το τέλος βέβαια ε, διαβάζοντας διαπιστώνει κανείς ότι είχε σκόπο να γράψει και συνέχεια σε αυτό σε βιβλίο αυτό ο Φιλινδίκης και παίρνει να καλύτερα κάποια πράγματα αλλά το θα είναι ότι δεν έγινε ποτέ αυτή η συνέχεια και έτσι μείναμε με αυτό το τέλος. Πάντως, σαν βιβλίο ε, εναλλακτικής πραγματικότητας, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, είναι ε, καλογραμμένο, έχει και λίγο δράση ε, μέσα, ε, σε βάση την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων μετά από ένα τέτοιο γεγονό, ε, θυμί, όχι πολύ, αλλά ε, αντίστοιχο, στο βιβλίο ελεκτική πραγματικότητα έχω διαβάσει του Ρόμπερτ Χάρις του Fatherland και την άλλη πλευρά, ε, περιγράφει πραγματικότητα τη σκοπιά της, ε, ε, ε, τη νικήτρια ε, και ασχολείται ναι, με την, να μην πω όμω το ε, του Ρόμπερτ Χάρις αναζητήστε να δείτε μόλις σας ε, τι πραγματεύεται το βιβλίο πάμε στο επόμενο κομμάτι μας Πόσπασμα από το δυμένου του Ρομικίλο, ε, σε μήνυμα του μακίλοπ του James ε, Oswald ε, ε, του συνθέτει για <coughs> ε, συνθέτη ε, Και θα το έτσι από τη σειρά, ήταν το τρίτο του από τα 12 για και του James Oswald, έπαιξε ο Ρόμκελο. Λοιπόν. Ε... Συνθέτες, από την τιμητική του ανέκα του Ρόμπερτ Burns και πάμε σε γράφια στο τελευταίο για το εννοάρριο για το τελευταίο που έχω ολοκληρώσει 2 Ιανουάριο. Ε, διάβασα ε, ε, κάτι όχι συνηθισμένο για εμένα, ήταν ε, να βιοποιήσει μια κεντική. Ε, με την ποιητική συλλογή, ένα μεγάλο ποίημα, ένα πασύγνωστο και διασημό ε, ποίημα, το, το οποίο πολλές φορές το έχουμε αναφέρει. Ε, έχουμε πάρει του και έχουν επενδύσει τι μουσικές μας πομπές. Ε, δεν είναι από το actionstee, του δεσελίτη, από τις εκδόσει Καρος, το συγκεκριμένο που έχω εγώ. Ε, Έχω πει πολλές φορές ότι δεν διαβάζω πίση, αλλά αυτό δεν ε, με εμπόδισε να διαβάσω το συγκεκριμένο ε, ε, έργο. Ε, νομίζω ότι α, ήταν μια ευκαιρία με αφορμή, αν με τι άλλο, την ε, Αναγνωστική πρόκληση αν θέλετε που έχω να λάβει και ήταν πάρα πολύ καιρό και στα υπόψη επομένως τόλμησα να το διαβάσω. Δεν είναι καλή με την πίση, το έχω πει πολλές φορές. Από εκεί που μπορώ να διαβάσω κάτι. Ε, δεν προσποιούμε ότι κατέχω έτσι έτσι και δεν προσποιούμε ότι μπορώ να σου το αναλύσω ή μπορώ να το ερμηνεύσω ή ακόμα ακόμα δεν τρομώ να πω και ότι ε, έχω καταλάβει ή συλλάβει στην ολότητά του. Ε, δεν, δεν έχω τα φόντα να το πω έτσι, δεν έχω τα προσόντα, να θέλετε, να πω κάτι τέτοιο, είναι αισχήσιτο κάτι τέτοιο με ε, μια ανάγνωση άλλωστε. Ε, εκείνο που μπορώ να πω είναι, το μόνο που να είναι, είναι η εντύπωση που μου άφησε, ε, δεν, δεν προσπάθησα καν να καταλάβω και να ερμηνεύσω έτσι, αυτά που διάβασα τα, άφησα τις εικόνες, να το πω έτσι, από από αυτό το έργο, εικόνες, εικόνες που, ε, που σχηματίστηκαν στο μυαλό μου, αφήγοντας, όπως είπα, ελεύθερο το, το συλλογισμό μου, ελεύθερο το πνεύμα μου, να μην προσπαθήσω να... Ε, Καταλάβω τι θέλει να πει η ποιητή. Δεν, δεν το προσέγγισα καθόλου έτσι. Ε, Πώ θα το χαρακτήριζα, ε, με μια λέξη ε, υποβλητικό, μεγαλειώδε ίσω, αλλά ναι, είναι, είναι, είναι έντονο. Ε, όσο και αν δεν καταλαβαίνει κάποια στιγμή ή δεν έχει προσλαμβάνουσα ε, για αυτά που θέλει να πει η ή οτιδήποτε. Ε, αποκομίζεις η αίσθηση που αποκομίζεις διαβάζοντάς το είναι ότι έχεις στα χέρια σου κάτι επικό κάτι ε, μεγαλειώδες κάτι που ξεπερνά τις συνήθεις φόρμες τώρα ε, δεν έχει νομίζω να σας πω το θολοχήσω ή να σας πω να σας το συστήσω ή να μη σας το συστήσω έτσι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα ε, ε, αν α, Πες τα χέρια σας, εγώ θα έλεγα ρίξτε μια ματιά, δεν χάνετε τίποτα, δεν ε, δε θα σα φάει ε, πάρει και πάρα πολύ χρόνο αλλά αν ε, ε, ε, ε, είστε σαν εμένα που δεν είστε και πολύ της ποιής απλά μην προσπαθήσετε να καθίσετε να το αναλύσετε ή να το ε, κάνετε ε, ε, βάλτε το στο, στο αναγνωστικό σας πρόγραμμα αν θέλετε προσεγγίστε το ε, τελείως ελεύθερα και καλά τα να μας πείτε να μοιραστείτε τις, α, μαζί μας τις εντυπώσεις, αν θέλετε, που σας άφησε. Ε, δεν ξέρω, δεν, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Και ε, κάτι... Α, ε, δεν ξέρω, βέβαια, ε, οι περισσότεροι που φαντάζομαι τι μελοποίηση του, ποιήμα, του ποιήματος την, Έχετε ακούσει διάσημα, θα είμαι ειμελοποίης του Θεοδωράκη, έτσι δεν είναι το πυρές α, α, πήμα και όσοι μας παρακολουθείτε, παρακολουθείτε το Εξλυμπής αλλά και το Music heaven στο facebook, θα δείτε ότι το Music heaven μόλις Κηρύξτε την έναρξη του All the Live. Καλή διασκέδαση λοιπόν, σωστά θα είστε εκεί. Η σημερινή μα εκπομπή, το Ex έφτασε στο τέλος της. Θα τα πούμε καλώ την επόμενη εβδομάδα. Να καλύψεις και του τελευταίους και αργοπορημένου εδώ πέρα, οι θα ακούσουν τώρα. Λάβει δηλαδή, ο Γιώργο ο Τζεμά τη διασκέδασή τον και την Mary Omicron. Επιστούμε να τα πούμε πάλι ε, την επόμενη βδομάδα μην ξεχνάτε σήμερα ε, όσοι μπορείτε αυτό, στο live του Music Heaven στο Μεθόδια και αύριο Robert Burns Day, Robert Burns Night θα λέγαμε ε, στους φίλους της πίσεις του Εθνικού Ποιητή της Σκότιας ε, βρείτε ε, κάποιο ε, αν, Υπάρχει κάποιο event, αλλιώς διαβάστε κάποιο ποίημα του Burns με λίγο σκοτσάζ εγωίς να πείτε και εσείς στο κλίμα. Όσοι τα αύριο ε, παρακολουθήσετε την εκδήλωση του The Tasters Club μπορείτε να μας πείτε και όσοι τριγκαριστήκατε από την αραγωνωστική πρόκληση του So Much Reading θα χαρούμε να σας δούμε είτε στο site τους είτε στο Goodreads τι αντίστοιχες ομάδες να συμμετέχετε και στην ε, πρόκλησή μας ε, για ε, την ανάγνωση, γιατί τη αναγνωστικά εννοείς ε, την προκλήση του 2016. Εδώ λοιπόν, τελειώνω το Xlibris, θα, θα σας αποχαιρετήσω με το τελευταίο κομμάτι από Scots Asus αρκετά γνωστό που έχει γράψει για διάφορες ταινίες κομμάτια από το InTime τώρα Ορχιστικό του Κρέγκ Αρμστρογκ. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα να έχω.